Επίσκεψη στο γιατρό. Το πρωί ο Γιώργος πήγε στη δουλειά, αλλά δεν ένιωθε καλά. Κρύωνε, ίδρωνε και είχε πονοκέφαλο. Συνέχισε όμως να δουλεύει ω το μεσημέρι. Γύρισε με δυσκολία στο σπίτι και ξάπλωσε αμέσως στο κρεβάτι. Το απόγευμα, επειδή είχε χειροτερέψει, αποφάσισε να πάει στο νοσοκομείο. Στα εξωτερικά ιατρεία έμπαιναν και έβγαιναν πολλοί άνθρωποι. Στην αίθουσα αναμονή περίμεναν μία γυναίκα με ένα και ένα κύριο. Όταν έφτασε η σειρά του, η νοσοκόμα τον φώναξε. Ο Γιώργος μπήκε στο ιατρείο. Καλησπέρα σα, γιατρέ. Καλησπέρα. Τι σα συμβαίνει, Γιατρέ, νιώθω πολύ άσχημα. Τι έχετε ακριβώ, Πονοκέφαλο και βήχα. Από πότε, Από το πρωί. Και χτε το βράδυ είχα νιώσει αδιαθεσία, αλλά δεν έδωσα σημασία. Έχει αρρωστήσει άλλη φορά φέτο, Όχι. Για να σε εξετάσω. Ο σφιγμό σου είναι γρήγορο. Έχει πυρετό. Τι έχω, γιατρέ. Δεν είναι σοβαρό. Μία απλή γρήπη. Και τι πρέπει να κάνω. Εδώ σου έχω γράψει μία συνταγή. Γιατρέ, είμαι ασφαλισμένο στο οίκα. Ορίστε το βιβλιάριο. Ωραία. Σου γράφω χάπια. Θα τα παίρνει κάθε 8 ώρε. Και ένα σιρόπι για το βίχα. Τι άλλο να κάνω, γιατρέ. Πίνε πολλά υγρά και μην πα στη δουλειά αύριο. Σε 2-3 μέρε θα έχει αναρρώσει. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Πηγαίνω στο φαρμακείο αμέσω.